I'm <laughs> on, Έτσι κι αλλιώ. Μπράβο! Έτσι κι αλλιώ τον ακούσατε, τον τζακαλώτο. Θα παρθούν τα κακά μέτρα. Καλό είναι αυτό να το ξέρουμε, να το λέει ο Ευκλήτη Τζακαλώτο, είπε κι άλλα. Κρύφτηκαν κάτω από τη Γιώχανσον ή όπω την αποκάλεσε με την γνωστή προφορά. Όμω μίλησε και για τα καλά και για τα κακά μέτρα. Διότι υπάρχουν και καλά μέτρα, δεν θα τα δούμε ποτέ, δεν έχει σημασία. Τα λένε οι Σιριζέι, οπότε δεν θα υπάρξουν. Αλλά αυτό που επίση λένε οι και θα υπάρξουν, είναι τα κακά μέτρα κατά τα ο Νικόλας Άσημος σαν σήμερα έφυγε 17 Μαρτίου του 1988 γεννήθηκε 20 Αυγούστου του 1949 στην Θεσσαλονίκη Νικόλαος Άσημόπουλος ήταν το όνομά του στιχουργός, συνθέτης, τραγουδιστής του ελληνικού ροκ αν πρέπει να μπει κάπου αν και δεν τα χώνευε όλα αυτά με τις ταμπέλες και τους χώρου. Τραγούδισε και πολιτικά, μπαλάντες και λαϊκά τραγούδια, ιδιαίτερα αντισυμβατικός, καλλιτέχνη και στον τρόπο ζωής. Απαγχωνίστηκε στο τέλος, αρχικά αριστερός, μετά αναρχικός. στην πορεία δεν επιθυμούσε ούτε να τον αποκαλούν αναρχικό γιατί δεν του άρεσε να του κολλούν ταμπέλες. Αυτά από την δεκαετία του 80, στη σημερινή δεκαετία... Έχουμε επίση έναν αντισυμβατικό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσο αστείο και αν ακούγεται, ειδικά απέναντι από τον Άσιμο, καμία απολύτω σχέση. Ευτυχώ, καμία απολύτω σχέση. Ο Κυριάκο όμω μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο και εκεί αποκάλυψε τι ακριβώ θα συμβεί. Όλε οι λέξει έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και περιγράφει μια κατάσταση που θα επικρατήσει 100%. Τι θα συμβεί λοιπόν όταν έρθει στα πράγματα. Δική μα αποστολή, μια κοινωνία φτωχοποιημένων και αυτό ξέρουμε <σίλει> τι θέλουν, τι χρειάζονται οι συμπατριώτες μας σήμερα απλά χειροπιαστά πράγματα θέλουν νέα μέτρα λιτότητος. και αύξηση των φόρων και μείωση των συντάξεων μείωση του εισοδήματος των οικοκυριών ποντικό φάρμακο για τους μεγάλους και μορνάλαδο για τα παιδιά Και έπλεξες όμπραγκα για τους βαντάρους Και θυσιάστηγες πατριωτικά Σας θέλω να με ένα ταμ να, να μαγειρεύεις, μαγειρεύεις με βιτάν Και σου να βοηθά και κατεσπάν Για τους εξάρτους να εξά, χαμά Δική μας αποστολή μια κοινωνία φτωχοποιημένων Άδειο το βλέμμα σου μοφιέστη ώρας μα. Στα ελληνικά έχω σεν ζωή. Συνηθιζωμένοι καθέναν στο ρόλο του, η φαντασία μας έχει χαθεί. Την σε βουλήσαμε στο Σαντιουρικό για να κουστώ. Για να κουστώ, λίγοι σε βουλήσαμε στο για να κουστώ τελειώνει η λιτότητα, έτσι είναι η Ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι πολύ δύσκολο. Μπράβο. Πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση του Ευκλή Τσσακαλώτου. Δεν τελειώνει η λιτότητα, γιατί το ευρωπαϊκό και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο να τελειώσει. Η λιτότητα, μεγάλη αλήθεια, ισχύει για όλε τι χώρε, σε άλλε περισσότερο, σε άλλε λιγότερο. ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, δεξιών, ακροδεξιών, αυτέ παίζουν, δεν παίζουν κι άλλε κυβερνήσει. κάτι ταμπέλε τύπου σοσιαλιστέ, σοσιαλδημοκράτε, εφαρμόζουν τα ίδια δεξιά, ακροδεξιά, οικονομικά νεοφιλελεύθερα. Μέτρα οι ταμπέλες έχουν πολύ μικρή σημασία You's room ο τίτλος του τραγουδιού Εκεί που πουλήσαμε τα πάντα για ένα κοστούμ Δεν έβγαινε αλλιώ ο στίχο. Παρ' όλα αυτά περιγράφει ακριβώς όλα αυτά που ξεπουλιώνται Όλους αυτούς που ξεπουλάνε ε, Για να φορέσουν το περίφημο κοστούμ Χωρίς κοστούμ, μη Ο Ευκλήτης Ακαλώτος Πάντα από το βήμα τη Βουλής Εκεί της σχετική Επιτροπής χθες Είπε ε, μια αλήθεια. Έχω έρθει ποτέ είτε εδώ στη δικιά σα επιτροπή, στη δικιά μα επιτροπή, ή στο κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια και να σα πω ότι είναι εύκολα τα πράγματα, ότι τελειώσαμε. ότι... Θα... Εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι πολλέ φορέ σα έχω πει ότι είναι μια δύσκολη συμφωνία, ότι δεν τελειώνει η λιτότητα έτσι, είναι η Ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο, ότι δεν θα έχουμε άλλη λιτότητα, γιατί τώρα τα μέτρα δεν είναι επιπλέον. Δεν έχω ποτέ προσπαθήσει να ωραιοποιήσω. Και έχει δίκιο σε αυτό, δεν έχει προσπαθήσει να αιροποιείς την κατάσταση δεν έχει μιλήσει ποτέ, δεν έχει πει ποτέ ότι η λιτότητα τελείωσε Αυτός δεν το έχει κάνει Η ετιμηγορία του ελληνικού λαού κλείνει με τρόπο άδεια τον φαύλο κύκλο της λιτότητας στην πατρίδα μας Η ετιμηγορία του ελληνικού λαού ακυρώνει σήμερα με τρόπο άδεια τα μνημόνια της λιτότητας και της καταστροφής Η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την τρόικα παρελθόν για το κοινό ευρωπαϊκό μας πλαίσιο Με πείσανε να γίνω ρεβίζιονιστής και να γυρίσω δίσκο Θα έρθει όμως που κι εσύ να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω Και αρκετά με τη λιτότητα η ναύηση ναύη Τι να κάνω ήταν γραφτό Θέλω ότι τραγουδώ να το πουλώ να ζήσω. Ινάφη, Ινάβ. Όταν πάω στον παραγωγό, πρέπει να βολέψω. Έτσι το γραφτό να του γυαλίσει για να το πουλήσει. Έχει για να σα αρέσει. Να έχει θέμα με και είναι λόγια, λόγια κομπολόγια. Να σα καλώ, καρδίσω. Για να σα γα... για να σα λοιπόν κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα. Αφήνοντα πίσω μα τη λιτότητα, τα μνημόνια και την Τρόικα. Έχει πει, το έχει πει πολλές φορές και παλιότερα αυτό είναι και πιο φρέσκο μετά από κάποια ιστορική συμφωνία που η συγκεκριμένη κυβέρνηση πήγε στην Ευρώπη και ανάγκασε τους Ευρωπαίους να κάνουν τις γνωστές κολοτούμπες επέβαλε τους όρους της η ελληνική κυβέρνηση και ως εκ τούτου την επόμενη μέρα και το ίδιο βράδυ κατά κοπος, ο ήρωας βγαίνει κάνει δηλώσει ότι τα καταφέραμε βάλαμε ένα τέλος στα μνημόνια Στο κακό που μα είχε βρει και το τέλο δεν έχει μπει στο κακό. Επανερχόμεθα, δέκα μέρε μετά, ξανά την ίδια ιστορία. παρόλα αυτά, αυτό που είπε ο Τσακαλώτη ότι δεν έχει πει ποτέ ότι η λιτότητα τελειώνει, ο Αλέξη Τσίπρα το έχει περιγράψει καμιά δεκαριά φορέ, τρει-τέσσερι ακούσαμε τώρα, ω ένα μικρό τυχαίο δείγμα πριν βγει πρωθυπουργό, αφού είχε βγει, και τώρα τελευταία που κλείνουμε την περίφημη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία κλείνει από τον Νοέμβριο. Ε, τελευταία ημερομηνία είναι μεθαύριο 20 του Μαρτίου δεν θα το μεθαύριο Και δεν ξέρει κανείς πότε θα κλείσει Και πως θα κλείσει Και τι θα έχει κλείσει μέχρι να κλείσει αυτή η περίφημη αξιολόγηση Για να αρχίσει μετά η επόμενη αξιολόγηση Να αρχίσει πάλι το ίδιο Περίφημο γαϊτανάκι Μέχρι τότε θα πρέπει όλοι Όλοι μας να απαντήσουμε Στα καυτά ερωτήματα Που θέτει ο τρομοκράτης πλέον Γιατί έχει περάσει στην Πώ δεν έχουμε δηλώσει λιγότερα εισοδήματα. Πώ δεν έχουμε χτίσει ένα θέρετο σπίτι. Πώ δεν έχουμε ελαδό στην εφορία στον έλεγχο. Πώ δεν έχουμε ελαδό στον Νίκα. Ποιο είναι αυτός ο αυτό ο Νίκα. Αυτό όλοι το πληρώνουν, δε. Δεν το πληρώνω εγώ. Πώ δεν έχουμε ελαδό στον Νίκα. Πώ θα τον πληρώσω εγώ. Δεν με φτάνη, που δεν με πληρώνει. Θα πληρώνω και τον Νίκα. Πόσοι <Τι> δεν έχουμε κλέψει την εφορία. Πώ δεν έχουμε κάνει μαύρα ιδιαίτερα. Πώ δεν έχουμε σβήσει κλείσει την τροχέα. Ο Ίκας λοιπόν από τον Χατζηχρήστο κάποτε από τον Άδωνη τώρα Ο Ίκας του Ίκα, τον Νίκα και όλα τα υπόλοιπα Και αυτά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν Τα έθεσε σε μια τηλεοπτική εκπομπή ο αντιπρόεδρος και τρομοκράτης όπως ξέρετε Και τρομοκρατημένος γιατί είναι ε, ε, ένα το πακέτο Όπως όλοι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε Ο Ευκλήτης τσακαλότος κάνει, έκανε χτες, κάποιους συνδυασμούς και θα κληθείτε, πρέπει εκτός από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε στον Άδων, να απαντήσουμε στο εξή. Είναι πιο αριστερός ο Ντάισεμπλουμ που έχει και τα προβλήματα εκεί στην Ολλανδία μετά τις εκλογές ή ο τσακαλώτο ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, αυτό το κομβικό θέμα έχει μια αξία γιατί Αποδεχθούμε όλοι Αποδεχθούμε ότι είναι αριστερό ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε είναι αριστερό και ο Ντάισιμπλουμ. Ή αν αποδεχθούμε για τον Ντάισιμπλουμ, τότε πρέπει να το αποδεχθούμε και για τον Τσίπρα. Και επειδή αυτά τα διαζευκ... διαζευκτικά Ίσως δεν λένε και πολλά, θα ακούσουμε ποιο συμφωνεί με ποιον για να βγάλουμε το κατάλληλο συμπέρασμα. Τι λέει ο Γκερόν γε... Τάισιμπλουμ, Λέει, Τα κακά μέτρα θα παρθούν έτσι κι αλλιώ. Άρα εγώ τα βάζω στο σενάριο βάση. Και τι λέω εγώ Θα έχετε 5,5% πλεόνασμα το 10% Γιατί αφού είναι 3,5% Συν τα 2% που θα πάρετε Μη αναπτυξιακά Τα κακά που λέμε εμείς Φτάνει στο 5,5% Άρα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για τα καλά Άρα λέει ακριβώς το ίδιο που λέει η κυβέρνηση Μα ακριβώς Δουλειά σου είναι μου πανένα κρύβη στα τρώτα Των καθιερωμένων Για να διατηρήσω με τα οικονομικά Των ευαρεστημένων. Άρα λέει ακριβώ το ίδιο που λέει η κυβέρνηση. Μα ακριβώ. Σιγουριά και δόξα το Θεώ. Τα καλά στον καπιταλισμό. Είναι πω σε βίδα Άμα πιάσει το μηχανισμό, από τα φτιά τον πιάνει το λαγό. Τον Πελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα Στην Παρθενόπι χαρίζει ένα τόπι Και με τα χρόνια γυρνάσε στα σαλόνια Ξεχνάς πια μάνα, σε γένα στο κλάμα Και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη Μάθε να πει αμάν πια Και πάσε στα κομμάτια Και άις στα κομμάτια Απλώς εγώ τα αφαιρώ και τα προσθέτω μετά, ο Ντάισεμπλουμ τι κάνει, λέει έτσι κι αλλιώς θα γίνουν τα καλά, τα κακά, και σας το έχω πει και εγώ ότι έτσι κι αλλιώς, δεν σας το έχω κρύψει αυτό, ούτε σας είπα οπωσδήποτε θα μπορεί τα καλά, μόνο άμα είμαστε εντός στόχου, το έχω πει, άρα ο Ντάισεμπλουμ λέει ακριβώς το ίδιο. Αυτό είναι πολύ θετικό, το ότι λέει ακριβώς το ίδιο ο Ντάισεμπλουμ, το γεράκι της Ευρώπης, πρόεδρος του Eurogroup ακόμη, δεν ξέρω τι θα γ Λέει ακριβώ τα ίδια με αυτά που λέει η αριστερή εδώ κυβέρνηση, σχεδόν επαναστατική, στα όρια τη Επανάσταση, του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, γιατί και αυτή είναι τη Επανάσταση. Είναι ωραίο να ακούγεται όλο αυτό. Και αυτό ακούστηκε δύο-τρει φορέ. Επέμεινε ο Τσακαλώτη ότι λένε τα ίδια για το συγκεκριμένο θέμα. Μην παρεξηγηθούμε. Για το συγκεκριμένο θέμα. Σε άλλα θέματα, ο Ντάσιπλουμ είναι πιο αριστερό από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά για το συγκεκριμένο τη συμφωνία, τη αξιολόγηση των καλών και των κακών των μέτρων. Προσπαθούσε να εξηγήσει στους βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Δεν γίνεται κατανοητό τίποτα. Όχι επειδή δεν τα μιλάει καλά τα ελληνικά, τα μιλάει μια χαρά στο συγκεκριμένο. Επειδή είναι τόσο πολύπλοκα και ήθελε προφανώ να μπερδέψει τόσο πολύ του βουλευτέ και ήθελαν και οι ίδιοι να μπερδευτούν τόσο πολύ. Ώστε έγινε ένα ε, μπέρδεμα, ένα μακελιό με τι φράσει καλά μέτρα, κακά μέτρα. Ακούστε και αν καταλάβετε. 2.11.208.200. Λέει ότι αν το 18. Προβλέπουμε ότι το 19 είναι 3,5. Συν 2 που είναι τα κακά, φτάνουμε στο 5,5. Έχετε δημοσιονομικό χώρο για να κάνετε τα 2%, τα 2 τα 100 καλά μέτρα. Αν είμαστε στο στόχο, θα μπουν και τα καλά τα κακά μέτρα. Αν φτάνουμε στο 2,5% θα πάει μόνο 1% από τα 2. Και αν είναι 4,5 μπορούμε να κάνουμε και, και άλλα μέτρα καλά που θέλουμε. <Τι> Όποιος κατάλαβε μπορεί να μας πάρει να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα συμβεί και είναι ένα απόσπασμα 30 δευτερολέπτων από ένα πολύ μεγάλο κείμενο, απόσπασμα της ομιλίας της τοποθέτησης του Ευκλή ακαλότου που προσπαθούσε να πει ότι τα καλά μέτρα θα εφαρμοστούν, τα κακά επίσης θα εφαρμοστούν με κάποιες προϋποθέσεις, όχι τώρα, το 18, το 19. Όποιο κατάλαβε, ξαναλέμε ω βοήθεια το ζητάμε, ω απόγνωση 211208200. 208 200. Δεν έχει σημασία να πολύ καταλάβουμε και τι είπε, ξέρουμε όλοι τι θα συμβεί. Θα ισχύσουν τα κακά μέτρα, είναι τόσο απλό, όπω έχει γίνει και τι προηγούμενε φορέ που δεν υπήρχαν καν καλά μέτρα, μόνο κακά. Το τηλέφωνο το είπαμε, το στόχο τη επικοινωνία τον έχουμε θέσει. Έχουμε και άλλου τρόπου επικοινωνία, Μεσέ και κενό. Αφήνεται ότι θέλετε και στο 1960 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι Παπά, κυρία Λεφέ, Τελεία, ο Νίκος Σαπρανίτης ρυθμίζει τον ήχο Με τσακαλό το είπαμε να Πάμε και να πορευτούμε σήμερα Με τον Άδων που μιλάει για τον Ήκα Και με τον Κυριάκο που έδωσε μια Πολύ καλή περιγραφή του τι ακριβώς θέλει να κάνει στην κοινωνία Έξτρα φτωχοποίηση Και άλλη φτωχοποίηση ε, Όχι ότι αν έλγε κάτι διαφορετικό δεν θα το έκανε Αλλά όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί Έκαναν τη φτωχοποίηση, δημιούργησαν φτωχοποίηση, θεσμοθέτησαν φτωχοποίηση με νόμους πάνω και κάτω από τα έδρανα, αλλά στα λόγια είχαν πει ότι δεν θα εφάρμοζαν ποτέ την περίφημη φτωχοποίηση. Με αυτά και με τον Νικόλα Άσιμου πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Μια μικρόφωνα και τα στη διαβασό. Για δες δίποδα με έχουν με την ίδια λοσιόν, ξεμουλιάζετε στο διστρόμ, για ένα κουστούμ, για ένα κουστούμ, και Yożo jarno, w buszu lo meta Ta trochę łora, da prosterną. Fermo i pan, to gorączko mu to kinkonk. to atazu Δική μας αποστολή, μια κοινωνία φτωχοποιημένων. Και αυτό ξέρουμε τι θέλουν, τι χρειάζονται οι συμπατριώτες μας σήμερα. Απλά χειροπιαστά πράγματα θέλουν. Νέα μέτρα λιτότητος. Και αύξηση των φόρων. Και μείωση των συντάξεων. Μείωση του εισοδήματος των οικοκυριών. Ωραία είναι όλα αυτά, αρκεί να τα κάνει. Μην είναι μονολόγια, όπως και οι προηγούμενοι, να τα εφαρμόσει. Γι' αυτό άλλωστε θα ψηφιστεί, αν ψηφιστεί. Όποτε και αν γίνουν εκλογέ, γιατί δεν έχει νόημα πια να γίνονται, αφού μνημόνια εφαρμόζουμε, έχουν νόημα οι εκλογέ στη Γερμανία. Οι εκλογέ στην Ελλάδα δεν έχουν απολύτω καμία σημασία, όπω καταλαβαίνει ο κάθε Έλληνα πολίτη και τα νεογνά στι θερμοκοιτίδε των μεφτηρίων Πριν λίγο στη Βουλή έγινε συζήτηση για την υγεία. Την ερώτηση την έκανε ο Βασίλη Λεβέντη, ο Λαγός Βασίλη Λεβέντη, και απάντησε ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κάποια στιγμή. Ε, μίλησε και για ένα μικρό θαύμα που έχει γίνει στο χώρο της υγείας εννοούσε τα οικονομικά αλλά επειδή τα οικονομικά είναι η βάση για να χτιστεί πάνω εκεί μια σωστή υγεία το μικρό θαύμα επεκτείνεται Τι κάναμε εμείς όταν παραλάβαμε Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι παραλάβαμε σε ένα πλαίσιο που όλοι γνωρίζετε ήταν ένα πλαίσιο ασφιξίας χρηματοδοτικής Παρόλα αυτά και πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα μικρό θαύμα Ανεβάσαμε άμεσα το 2015, θυμάστε την πολύ δύσκολη χρονιά, την κρατική χρηματοδότηση στο 5,1 του ΑΕΠ. Δραματική η κατάσταση. Απελπιστική. Μπαίνει μέσα και δεν ξέρει αν θα ξαναβγεί. Του λείπουν γάζε, του λείπουνε σεντόνια, του λείπουνε βελόνε από όλα. Η κατάσταση είναι χήμα σε όλα. Τώρα θα πάω, τα βρω γιατρό, δεν τα βρω δίχτυα. Δύο φάρμακα συγκεκριμένα από αυτά που παίρνω από πάση μου δεν τα είχαν στο νοσοκομείο, μου να τα πάω. Έχει, είχα ε, μάνα του μέσα. Και έχει γεμίσει Πάμπερ, Εντόνια, Γάντια και τα λοιπά. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Ένα απόρτ ήταν γεμάτο για να πάει να, να περιθάρει τη μάνα του στον νοσοκομείο. Αυτά είναι. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα μικρό θαύμα. Ανεβάσαμε άμεσα το 2015 την κρατική χρηματοδότηση στο 5,1. Μεγάλο θαύμα. Δεν είναι μικρό. Μικρά είναι τα θαύματα των ανθρώπων που γεμίζουν απόρτ παγκάζ για να πάνε να... Συμπαρασταθούν στον άνθρωπό του που είναι στο νοσοκομείο. Είναι ένα μικρό θαύμα. Βεβαίω, εννοεί εδώ ο Πρωθυπουργό, το είπε κιόλα, η αύξηση του ποσοστού επί του ΑΕΠ. Αλλά όλο αυτό έχει μια αντανάκλαση στην καθημερινότητα των νοσοκομείων, όπω ακούσαμε από το μικρό δείγμα, προφανώ δεν είναι αντιπροσωπευτικό, των συνανθρώπων μα. Τελειώνοντα την ομιλία του για θέματα υγεία, για την υγεία του 2017, για την υγεία μετά από 10 χρόνια στα μνημόνια, ο Αλέξη Τσίπρα είπε. Αισθάνομαι για όλα όσα έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτές τις σκληρές δημοσιονομικές συνθήκες, στα σκληρά αυτά χρόνια, στο χώρο της δημόσιας υγείας, εξαιρετικά υπερήφανος. Αυτό. Δήλωσε πρωθυπουργό με δεδομένη την κατάσταση στα νοσοκομεία, απ' έξω από τον Ευαγγελισμό, απ' έξω από το κάθε νοσοκομείο να περάσει. δεν λέμε να μπεις μέσα, σε εφημερία, στα εξωτερικά ιατρεία, στους θαλάμους, αλλά δήλωσε Πρωθυπουργό με δεδομένη την κατάσταση το 2017 Υπερήφανο για όσα έχει κάνει στο χώρο της υγείας. Μετά από αυτό σταματάνε όλα, σειρά έχει ο λαός. Έλα αποστολιστά για πάντα. Πώ την είδε την τελευταία που λέει ότι θα κάνει στο πράσινο που έλεγε ανάπτυξη πράσινου. Να κάνει αλλά δεν είναι αυτά που μα ικανοποιούν. Α, α, αν γίνει α. ανάπτυξη στο πράσινο, να νομιμοποιηθεί κιόλα στο πράσινο. Α, Γιατί εγώ έτσι πω το κατάλαβα, έλεγα πράσινη ανάπτυξη που λέει ο Γιορθάκι, ο σωδή θα κάνει, θα πεντήσει. Όχι, παιδί μου, ο Άγι δεν είναι πασόκο, ο Άγκα είναι του Κυριάκου, καθαρό. Καθαρό και, μάνα, και του Κυριάκ δεν γίνεται, τέλο πάντων ε. είναι του Κυριάκου, είναι του Κυριά. Λεκατεύει. Να ανέβηει αποκλείται. Να σα το πω, δηλαδή στα σίγουρα. Ότι θα έτρωγα μακαρόνια με κυμά από μποσχαράκι που έχει αναθρέψει ο Σάκης, είναι στα πιο τρελά μου όνειρα, ε. Στο έλεγε από χρόνια, έτσι. Ναι. Στο προετοίμαζα από αρχές 90 τα το το μακαρόνια με κυμά για να φας. <χελετώ> Όχι μόνο και τα μακαρόνια θα είναι του Σάκη. Έχει βάλει και σιτάρια. Χαιρετώ. Ποιον. Όλη, φάση Κλεισίματος Πολύ επίσχεση. Κλασύματο αξιολόγηση. Πολύ καιρο τώρα, Α, δηλαδή. Αυτοί. Δεν τελειώνει αυτή η φάση. Είναι μια ατελείωτητα. Δεν υπάρχει αυτή η φάση ποτέ άκουγα τώρα στο χαρτικόλα το Λοβέρνο. Ο Λοβέρνο μιλούσε για τσακαλοτιάδα και για βαρουφακιάδα. Για παπακοσταντινιάδα θα μιλήσει ποτέ. Τουλάχιστον αυτοί οι δύο ο ομένα ένα είναι άσχετο. Ο δέλλο που είναι σχετικό προσπάθησε να κάνει πέντε πράγματα. Και στο φυλάνε ούτε έχει δικαστεί ούτε καταδικαστή. Ποιο, παιδί μου, ο βαρουφάκι. Άισ του βαρουφάκισμού. Εί είσαι περιτό που λέμε πάει ο βαρουφάκη. Σύννεφο. Για τον Λοβέρδο μιλάω, Αποστολή. Yeah. Ο δικό του Υπουργό Οικονομία έχει καταδικαστεί σίγουρα για αστικά και για τέτοια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ο Χατζη Νικολάου κάθεται και μιλάει σε έναν τύπο ο οποίο έχει πει ότι πάνε και σε μεγάλη ηλικία, ρε μου. Δεν πεθαίνουν αμέσω. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλα. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του. Βασικά, δε φτιάχνει ο Αυτό ο τύπο μετά από αυτή τη ρίση του επανεξελέγει από τον ελληνικό λαό. Μνημόνια μέχρι να λιώσει ο ήλιο. Άρα τι να κάνει ο Χατζη Νικολάου, θα του μιλήσει. Τον βγάλατε, τον θέλετε. Είναι αυτό το σαδιστικό του δημοσιογράφου που στον κοπα. Πανάει στα μούτρα. Αυτό είναι, είναι το μάκα έβγαλε. Λοιπόν, πάρτε και στη συνέντευξη, πάρτε και από εδώ και από εκεί. Α, εισηγητήρια. Κεφιλέκη, δίκαιο ο Μητσοτάκη. Θα το φτιάξει το μέλλον. Το μέλλον του ντόπιου και του ξέρουν καπιταλιστή. Το Αυτά μέλλον, είναι... αν φτιάξει ο, ο Μητσοτάκη, το πιο πολύ να κάνει το μέλλον ή το water μέλλον. Εκεί παίζεται ανάμεσα. Είναι το μόνο μέλλον που μπορεί να καταφέρει. Και... Αλλά και αυτό να το φτιάξει σίγουρο Μάρα ζαγαρέα στο δελτίο ειδήσεων. Βρέχει λεφτά σε όλη την Ευρώπη εκτό από την Ελλάδα. Το είπε και ο Κυριάκο αυτό. Ε, θέλω ε. να θυμόμαστε. Ε, μην τα αφήνουμε έτσι, να θυμόμαστε. Ε. Δηλαδή το λε και ένα λεφτά υπάρχουν μαλλα λόγια. Ε. Ε. Το λε. Α, γεια, σου, παλικάρι μου. Γεια σα. Να είσαι στα καλά και είμαι ο θύμιο, να λέτε τι αλήθειε σα και αλλά λυπηθείτε λιγάκι αυτή τη σύνηθα, παιδιά. Δεν τη βλέπετε πώ είναι. Όχι, καταρχήν δεν τη βλέπετε να θα... ακούσουμε. Λυπηθείτε. Γυναίκα θέλει την παράσταση, θέλει υποστήριξη. Λυπηθείτε τη λιγάκι. Η υποστήριξη είναι να βρούμε έναν επιβήτο. Αυτή την υποστηρίξη θέλει. Αλλιώ τι να κάνουμε εμεί άλλο. Ψυχικά, αλλά δεν κάνω, έχω κάνει αρκετά. Mm. Άσε, με συζήτηση δεν μπορεί να κάνει το ψυχικό. Δεν σου σηκώνεται. <laughs> δεν μπορεί να κάνει δουλειά. <laughs> τι να το κάνω, Ρησάκι, δεν γίνεται ζήτη. Λυπηθείτε τη λιγάκι την καγημένη. Το σκέφτηκα, τώρα που μου το λέτε Όχι Όντως ο κύριο Μητσοτάκη έχει πει Ότι θα θέλει να είναι τα πλεονάσματα 2% όπως και εγώ θα ήθελα Να βγω για κοκτέιλς με τον Geron Dicebloom Δεν ήταν η Γιώχανσον, ήταν ο Γερούν Ντάισεπλουμ. Το ακούσατε, είναι από τη χθεσινή επιτροπή, όπω κατεγράφει στα πρακτικά. Και υπάρχει και σε ήχο, γι' αυτό το μεταδίδουμε κι εμεί. Σήμερα το πρωί μιλούσε ο Τσίπρα πάνω εκεί για... και έλεγε ότι είναι για τα θέματα τη υγεία. Και από κάτω, φώνα Ζωάδωνη πουλούσε κάτι βιβλία. Και έρχεται λοιπόν ο υπεύθυνο υγεία τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι αν εμεί ξανά έρθουμε στην εκλουσία θα του βάλουμε χ. Και αναφέρουμε. Του κομματικού εγκάθετους, διότι τόσα χρόνια στην... Καλιγουράμαστε! Μην Καλιγουράμαστε! διακόπτουμε και μη φωνάνε. Κύριε Γεωργιάδη, Υπάρχει η προεδείο. Βουλή έχει κανόνες. Δεν είναι στούντιο τηλεπολίσων εδώ. Μη φόβε τον Πρωθυπουργό. Η Βουλή έχει κανόνες. Πολούσε από κάτω, εκεί στο έδρανο, τι να έκανε. Τόσοι βουλευτέ, κάποιο θα ήθελε να μορφωθεί, να πάρει κανένα βιβλίο. Σήμερα, όχι σήμερα, ε, ανακοίνωση για εκδήλωση που θα συμβεί την Κυριακή. Θα επισυμβεί, όπω λέμε. Στην πολιτιστική πολιτική Λέσχια Μπάριζα, στην Άνω Γλυφάδα, μεθαύριο Κυριακή στι 7 μουμού το βραδάκι. Ελευθέρου ανθρώπου, 99 είναι η διεύθυνση. Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Χρυσή Αυγή Προσωπική υπόθεση τη Αγγελική Κουρούνη. Όποιο θέλει πηγαίνει, είναι αυτές οι προσπάθειες εκεί στα νότια και αλλού όχι μόνο στα νότια που έχουν ένα ενδιαφέρον. Κυριακή 19 Μαρτίου, 7 το απόγευμα, Ελευθέρω Ανθρώπου 99 στην Άνω, Γλυφάδα. Για χαρά. Για χαρά κύριε Κάστορα. Είναι ένα σπορεφιλέ αναφορικά με το προηγούμενο κοπέλα που πήρε από το τηλεφωνικό τη MR έτσι που κάνει στην πλάκα. Ήθελα να σου πω τη γαλέρα που είναι η MR που τη πληρώνει ένα τέσσερι μήνε. Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν σου κάνει εντύπωση. Απλά είναι γι' αυτό. Γιατί και το κοριτσάκι. Καλά τα λέγε και εσύ. Καλά τα λέγε και το κοριτσάκι. Αλλά τέλο πάντων που να βρεθείτε δίκαιο σε αυτή τη χώρα. Κατάλαβε γι' αυτό. Ανά τρει-τέσσερι μήνε και βγαίνουν τα κολοκάθηκα στην τηλεόραση και, και που Δεν βγαίνει, ποιος θα πληρώσει ε, ε, ε, Και τα κόμματα που τους πληρώνουν ε, ε, για να βγάλουν δημοσκοπίες Παραγγελιά χρωστάνε και αυτά ε, δεν έχουν να του δώσουν Πόσα να δώσω ο Κυριάκος πιάσει Πόσες δημοσκοπικέ εταιρείε να πληρώσει Πόσες παίζουν, πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Α, παπάκω πα, κακό. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ό, oh, παπαπά, μην μιλ τέτοια. Λοιπόν, χθε είδα είναι υπέροχο όπω πάντα, Σταστά. αλλά στο δρόμο δεν σε φιλούσε καμία, μόνο εγώ σε φιλάω. Ναι, δεν πήρε καλά, δε, πήγα σε γειτονιά των χορτασμένο. Δεν είχα άρεσε. Λάθο γειτονιά καλογαμιά και όλε. Αν σε έβρισκα εγώ στο δρόμο, επειδή θα το κάναμε και όλα. Έξω. Σε δημόσιο χώρο, εντάξει, με δικηγάρι, με τριγκάρι αλλά μπορεί να μα την πάγανε. Θα περιμένουμε Έλα τώρα, πάρε ένα. Αγάπη. Τόμα. Έλα γεια. Κούκλε μου. Θάτσε μου να ρίχνει. Κάνει τα εύερε βρέλε. Δρέψε. Α στο τηλεοπτικό. Γιατί κακό είναι. Γιατί καλό είναι. Πού είναι το κακό. Απ' τα εύερε τα αρπάζουμε. Όχι από το κράτο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αυτέ τι μαλλιέ κομμένε. Γιατί κομμένε δεν κατάλαβα. Απ' τα εύερε τα Όχι από καμία τράπεζα. Όχι από καμία τράπεζα. Όχι από καμία τράπεζα. Όχι στο γυαλό. Ρε, δεν σουμώνω. Δεν σέβομαι. Δεν <σομίως> Μην <laughs> yep, κέρδισε. Ένα μηδέν Για. Είδε εχθέ καθόλου μετά τον Αλφα που χαμαρώναμε σένα φυσικά την εκπομπή που είχε μόλι του γιατρού και γαλά που κοροϊδεύανε την κοινωνία. Όχι. Τέλο πάντων, είχε εκεί οι γαλά όλου του κομπογιανίτε, τσάκα, τον καματερό, το νερό και τα αυτά. Είχε καματερό. Ναι, είχε. Να Θυμίζει κάτι και από ό,τι γενιά μα. Να λέμε, όχι μόνο τα καινούρια. Είχα μια πορεία. Γιατί δεν βγάζουν μια μέρα και δεν τολμάνε να βάλουν και αυτά τα κόκαλα τη Αγία τι εικόνε που δακρίζουν, οι παντόφλε που είναι θαυματουργέ που ήταν του Αγίου Παήσιου. Πώς είναι τελικά, γιατί αυτοί ήτανε πολύ λίγοι που προσκυνάγανε τον κάματερό και τον κάθε Καματερό. Οι άλλοι που είναι εκατομμύρια, αλλά και εντολμάειται για κανείς να μιλήσει. Αλλά αυτό είναι για μένα. Άμα ξυπνήσουνε... Όχι, άμα ξυπνήσουν δεν είμαστε έτοιμοι για ξύπνημα. Αμα ξυπνήσουν περίμενε, να, να προειδοποιήσουνε κανένα δύο χρόνια πριν. Να κι εμείς. Είμαι πολύ τυχερή. Την περασμένη Τετάρτη με το πρώτο. Πάλι με το πρώτο. Γιατί παίρνει μόνο Τετάρτε. Τετάρτε! Δεν ξέρω Γιατί θέλω να κάνω και. Έκανα και την άλλη φορά παραγγελία για τη Βελισσιό του. Άκου τώρα. Επειδή είσαστε πρωτοπορία. Είσαστε ιδέα σαν εκπομπή. Ναι, ναι, ναι, πρωτοπορία που λέμε. Είσαι... Είσαι... Ζήτω η Νέα Δημοκρατία τέτοια πρωτοπορία. Δεν θέλω. Όχι, είσαστε πρωτοπόροι. Αυτό που κάνετε είσαστε πρωτοπόροι. Είσαστε ιδέα, είσαστε κίνημα. Είδατε που λένε ότι δεν υπάρχουν πόροι. Ορίστε. Εμεί όχι απλά υπάρχουν, είμαστε και πρωτοπόροι. <laughs> <laughs> <laughs> <Σ stapes> <γελυτάνο> <σμάς> <Ακουσίσατε>. <σμάς> <σμάς> εδώ είναι ελληνοφρένε πως κάθε Παρασκευή Και επειδή είναι Παρασκευή κάπου εδώ αρχίζουν οι παραγγελιές Μας πάνε στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος Να δούμε τι έχει συμβεί και αμέσως μετά Αλληλώ η Άννα Κανέλη Στις 3.30 γεια σας Έβγαλε σουρά και προβοσκίδα Κρύφτηκες πίσω από μια εμφημερίδα Κάνεις πως διαβάσεις και δεν μας χαιρετάς Θέλω μια χάρη την Παρασκευή. Λοιπόν να βάλεις το Μιζεράκι που να λέει ελάτε μαζί μου και μετά τον Νικολαίδη από τον τρελόι θα έχει 400 που λέει ελάτε μαζί μου άνθρωποι φτάσαμε στη ζούγκλα. Και καπάκι το, το Βασιλάκι να λέει στην Αργεντινή περάσαμε τρέλα, πολύ τρέλα. Έλα ευχαριστώ. Εγώ σας δίνω το λόγο μου εδώ πέρα από το Ηράκλειο. Δεν θα σας κοροϊδέψω, δεν θα σας εξαπατήσω, δεν θα σας απογοητεύσω. Ελάτε μαζί μου. Σας ζητώ να μας εμπιστευτείτε. Σας ζητώ να ελευθερώσουμε το μέλλον. Ανθρωπή, ελάτε μαζί μου. Ακολουθήστε με στη ζούγκλα. Μόνο εκεί θα βρείτε τη γαλήνη. Ελάτε μαζί μου. Τρέλα! Τρέλα! Έβγαλες το δέρμα σου ραβδώσεις. Τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις. Κι όλο το ρούλο εκεί σου κοιτάς. Εν ώψη τη 25η Μαρτίου και προκειμένου να έχουμε επαρκή χρόνο να προμηθευτούμε όλα τα υλικά, θα μπορούσε την Παρασκευή να βάλει στη συνταγή για μπακαλιάρο, Ναι. Γεια σας. Μου, μου δείτε για τη συνταγή. Ορίστε. Συνταγή το Βακαλάου. Το Βακαλάου, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε. Ε, ε, έξι, φι, έξι φύλλα. Συνταγή του Βακαλάου. Έξι, έξι, έξι φύλλα, ναι. Θα ζημώ. Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι, ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάρικο φοντρό <laughs> μέσα, θα λυσάξεις. Θα έχεις θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα τα κομάτια, κομμάτια, κομμάτια. Ναι. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, θα... Κάτι θα βρείτε, αλλιώ με σουγιά. Πώ το κόβουμε, που, με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπή. Και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Α. Οι πλευρέ να είναι 4 επί 6. Α. Έτσι ψήνεται καλύτερα. Φάω, Μην έχει τώρα άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Δεν ξέρει α. ποιο ψήθηκε καλά. Τα. σαν το κόκαλο. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι, oh, το Ας... κόκαλο. Δεν ακούμε το κόκαλο. Να σα πω. Ναι. Τρεις δωμάτες Κρεμμύδια Ναι κρεμίδια ναι Μπαχάρι Και μπαχάρι αναλόγως τα γούστα είναι Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε <χε> Μαστίχα και αλάτε μαζί Μαστίχα και αλά... <χε> όχι μαζί Όχι μαζί τη μαστίχα <χε> Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε <χε> και Όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα Τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κομπανισμένη λέει. Και από κάτω είναι γαρίφαλο. Ναι, ναι, σε περίπτωση που ας πούμε Έρι. έχει πει ο γιατρό δεν κάνει να μασάται ή Έρι. κολλάει Έριρο. στα δόντια ή θέλει ζάχαρη το δόντι, θα την χτυπήσετε ε, κομπανισμένη με... κάτω. Την να γίνει λιάτσα. Και. Και μπούκοφο, μπούκοφο. Α πέρε λεπτά στο φούρνο, Θα τα στο... το κρεμί, στο χρεμί, στο γαριόλα. Ναι, τι φα αυτό που φτιάχνουμε το ώρα. Ναι, και. Να τσιγαρίσουμε, να βάλουμε. Τη... Α, και πιπεριά. Οπωσδήποτε πιπεριά. Την αλλά τις καλές τη χλωρίνη. τίποτα άλλο. Το μεράκι μου, νομένη και η καλή όρεξη. Άνυθο βάλατε, σα είπα, Άνυθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σα είπα, Άνυθο. δεν το Και άνυθα λίγο, ε. Ναι, και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Λιαστά, λιαστά αρχιδοκούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση. Όμω με ή στι μέσα τα κρυμώνα και περίπουλα και άβρε λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. <Κι> ναι, υψό, ναι φτερό, που σπάζεις τον <Κι> Με αφορμή τον ε, κριτικό που άκουσα να τα λέει τόσο ωραία και παχιά για το Μητσοτάκη, βάλε το λόγο του κριτικού στην υποδοχή του Μητσοτάκη και τον Κωνσταντάρα να λέει στον Βαγιανόπουλο «Εσύ ρε Κρύζα τι δουλειά κάνεις, εγώ στο κόμμα κύριε. Εδώ στην Κρύτη υποδεχόμαστε Το νέο ηγέτη μας που μέσα του ρέει αίμα από δύο μεγάλες γενές προγόνων του, ηγετών αυτών των Μητσοτάκυρο Σακλαγιαγγύλ εδώ και αυτών των Βενιζέλων Απολύτως! Πρόεδρε, φορτίο βαρύ για σένα Απολύτως! Αλλά ελπίδα μεγάλη για εμάς Η χώρα όλη σήμερα κρέμεται από τα σου Δεν μου λες δεν κρουέζα Εσείς είσαι του κόμματος Και με ρωτάτε εσείς κύριε υπουργέ Ρε, κουβέντες, ρωτάω Είσαι στο κόμμα ναι ή όχι Τις χα Λευκέ, γαλάζ και ποντικέ μου Που χρόνια τώρα σ' αγαπώ Έγινει τη φτερούγα σου άνοιξε μου Κιάσε με λίγο να τη δω Παρατήρησε το λίγο, αυτός ο καταπληκτικό πλαγαδόρος του Μητσοτάκη στην Κρήτη, η φωνή του, για βάλε κοντά ένα Χριστόδουλο, δεν είναι ίδιο. Επειδή είναι ίδια η φωνή του, Χριστόδουλο ζει λοιπόν, ζει και υποδέχεται το Μητσοτάκη. Οι φωνές είναι ίδιες. Ψάξτε το. Αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, σας καλοζορίζομαι στη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση υποδοχής του προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσ Κάντε ησυχία να κάνουμε την προσευχή μας και καλά παιδιά και δεν μιλάτε στο τέλος θα σας πω και ένα ανέκδοτο. Η χώρα όλη σήμερα κρέμεται από τα σου και με αγωνία περιμένει μια ανάσα ασιοδοξίως για το μέλλον της. Στο τέλος θα σας πω και ένα ανέκδοτο. Στον μανιφέστον Τις κλειστούρες Αλλά σε δίνω εκεί το μπαρ Που ξενιχτάει Και θέλω και μια αφιέρωση Βάλε ένα compilation Από αυτούς που κάνουν όλα αυτά που κάνουν για το καλό μας Και το τραγουδάκι τη μιλιώκα για, για το καλό μου για αυτό άμου αυτά, <συστούρες> ε, ε, ε. Ακούμε πολλές φορές Ότι η οικονομία Μήκε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξη Για το καλό Προβλέψεις ότι το 2017 θα είναι η χρονιά με 2,7, 2,5-3% σε 100. Αυτέ είναι οι προβλέψει τη Κομισιόν και του Δουνουτού για την ανάπτυξη. Για το μου. Θέλω λοιπόν και σήμερα να πω στου Έλληνε: εμπιστευθείτε μα. Αυτό που κάνουμε λοιπόν δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουμε. Θα το εγκαταλείψουμε μόνο αν μας εγκαταλείψει ο λαός Δηλαδή αν πράγματι δεν πείσουμε το λαό ναι. Ότι αυτά που κάνουμε είναι για, για το καλό του για το καλό μου. Θα είμαστε όλοι νεκροί για το καλό μου. Είμαστε απατεώνες για το... Άι το καλό μου. Ως που δεν άντεξε στο τέλος Καλό μου, και είμαι στο θάλαμο 9 Για το καλό μου Σαν βγω από αυτή τη φυλακή Κανείς δεν θα με περιμένει Στην ηρεμία Για να βρω τον εαυτό μου Σε ευχαριστώ Βανίγερο Ξέρω ότι έχεις αντιρρήσεις Μα ούτε σου λέω να χωρίσει. Λέω με δυο λόγια μόνο Σ' αγαπώ Λόγια ηθοποιού για τον αγώνα Λόγια σε αραβόνα Με ό,τι τώρα μάχεται, Λοιπόν, αυτός που έλεγε προηγουμένως το ξέρεις το μαλάκα Και του έλεγες ποιος είναι Να το βάλεις την Παρασκευή Με ατάκες από τον Βέγκο και τον φέρμανα Που να λέει ο Βέγκος Όχι μη μου το λες και ο φέρμας τι σου λέει Και στο τέλος δεν μου το έπε. Αποστολή! Έλα! Μαλακά είναι! Ήθελα να στο πω και εγώ, αλλά δεν, δεν είχα το τηλεφωνό σου. Είναι πολύ μαλακά, hein! Νόμιζα εσύ, ποιο! λέω το όνομά του, γιατί είναι Μα... να τρέχω στα δικαστήρια. Μη μου το λε, τι σου λέει, ρε! Κάτσετε! Ε, όχι, ρε! Πομοι μου το λε, ρε! Και σκέψα μου κάνει αγωγή ότι εννοούσε αυτόν. Ε, φωτογράφησέ τον, απ' Τι σου λέει, ρε! Φτάσουν, ε. Ε. Ποιο που το λε, τίποτα! Τι <στα> σου λέει, Μωρέ! Κάτσε, ακούσατε! Αν είναι τόσο μαλάκι να μου κάνει αγωγή ότι εννοούσε αυτό, να νομίζει ότι είναι ο μόνο που μπορεί να πάει στην Ελλάδα, πάω ισόβια! Λέει Όχι, μην μου το λε! <στα> Τι σου λέει! Πάντω είστε πολύ μαλάκι σε αποστολή. Ωραία, ποιο φωτογράφησε το, μην πει Το ξέρει, εσύ λιγότερο μαλάκι από μένα, το ξέρει. Αλήθεια! Μη που το λε! Τι σου λέει, Κάτσε, να ακούσατε! Είναι αντιπρόεδρο σε κόμμα? Είναι πολύ μαλάκι αυτό, έχω μόνο που φοβάμαι που μου κάνει αγωγή. Ε, αντιπρόεδρο σε κόμμα. Δεν μου το είπε. Τώρα έχεις χρέη και πιστώσεις Τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς Αφού κι αυτό το αύριο το αλλάνει, Όργανο του κόμματος το έχεις κάνει Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη Τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό, Αλλά και για την πρόβο σκίδα σου θαρώ Και τώρα μιας και μιλάμε για κομματόσκυλα σκυλα Να ζήτησες ένα τραγουδάκι και την Παρασκευή Ζήτα τσάμπα είναι Είναι ένα τραγουδί που λέγεται Τα παιδιά στα κόμματα Αυτό λευκέ γαλάζι για ποντικέ μου". Έλα, λευκέ, γαλάζι για ποντικέ μου Φερούγα σου ανήξε μου και έσε με λίγο ναλιό. Έλα χωρί πολιτικού με το φτερό σου να πετάει. Όχι στο μανιφέστο τη κλεισούρεν <Ρι> αλλά σε κοινό ή το μάρ που ξενικτά. Έχει έχεις μα ούτε εγώ σου λέω να χωρίσεις Λέω με δυο λόγια μόνο αγαπώ Λόγια ειδοποιού για τον αγώνα, λόγια σαν σε αραβώνα Με ό,τι ως τώρα μ'